son piche je suis sous Φανταστείτε να ήταν επαγγελματία πολιτικό. Τον έχουμε όλη μέρα, κάθε μέρα, τα τελευταία 15 χρόνια πάνω στο κεφάλι μα. Έχει περάσει από διάφορε θέσει, δύο κόμματα. Στο ένα ήταν, έφυγε, πήγε στο άλλο, ξαναγύρισε στο παλιό. Είναι αντιπρόεδρο κόμματο. Είναι υπουργό. Διάφορε θέσει υπουργικέ. Εκπρόσωπο τύπου του λαό. Μιλάει συνεχώ και δεν είναι, δηλώνει ότι δεν είναι επαγγελματία πολιτικό. Χθε βράδυ τα είπα αυτά. Ε, και ε, ε, θα αποφασίσει φαντάζομαι όταν οριμάσει και όταν οριμάσουν και οι συνθήκες αν θα είναι και αν θα γίνει επαγγελματίας πολιτικός Να ακούσουμε όλη την εξομολόγηση η οποία ήταν και ντεπροφούντης όπως είπε Όταν μπήκα εγώ στην πολιτική κύριε Κουβαρά θέλω να μιλήσω πολύ ντεπροφούντης, πολύ ελκρινή Εγώ ποτέ δεν είχα σχεδιάσει να φτάσω εδώ που σήμερα mm. Ποτέ. Τι αστεία που τα λέτε, τέλος πάντων είστε πολύ γελίος. Όλοι είστε. Εγώ μέσα σε επιχειρηματίας έκανας εκπομπέ με τα βιβλία μου, έκανας εκδρομές με τις αρχαιολογικές μου, πάω μια χαρά. Τέμαν τα αφαιρεί τη ζωή και μου που κάτις σαν να γίνεις εκλογής τύπου του λαούς. Με και πήγα στην πολιτική. Και δεν μου λέτε με ποιο κόμμα είστε. Να, δεν έχω κάτι σταθερό. Ανάλογα. Είναι σαν να με ρωτούν τι πέσω. Πόκα ή bridge. δια και παράλληλα όπου χυσάει ο άνεμο. Αν σχεδίαζα να φτάσω να γίνω αντιπρόεδρο μια δημοκρατία και υπουργό ανάπτυξη Ελλάδα, ε, δεν να σου λέει ο Κορδό Ισημερινό. Εσένα, εγώ δεν είμαι δημοκράτη μου πάντα. Στη μακύμα, στην ονέα, δεν ήμουν. Λοιπόν, μπα περιπτώσει, το πήρα λίγο, αν θέλετε, ελαφρά να το πω. Ότι εντάξει, θα βλέπετε και μια κουβέντα ε, από αυτά πιστεύουμε, χωρί να έχουμε και πολύ μεγάλε ευθύνε. Ήρθε όμω μετά το μνημόνιο. Έγινε το πάνω κάτω στην πολιτική και είμαι εδώ που είμαι σήμερα. Όπου φυσάει ο άνοιμος. Ακριβώς. Εννοείται. Για το καλό της πατρίδας. Εννοείται. Εννοείται. Για το καλό της πατρίδας. Εννοείται. Δεν είμαι επαγγελματής πολιτικός. Τι είναι αυτά που πέταξες πάλι. Τι πέταξε; Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω! Πώς είναι γελίος, πως; Και μήπως δεν είναι! Να φεύγει απ' τον ακόμα να βολεύεται στο άλλο! Η Βασιλιάδου τα έλεγε αυτά κάποτε για μια εντελώ διαφορετική και άσχετη περίπτωση και περίσταση. Όμω, εμεί δεν ξέρουμε το άρρωστο μυαλό μα, θα βάλαμε όλα δίπλα όταν ακούσαμε ότι δεν είναι επαγγελματία πολιτικό. Μείναμε λίγο σε αυτό, το θέλαμε έτσι να το μοιραστούμε και με εσά. Αφού το ακούσατε κι εσεί, φαντάζομαι συμμερίζεστε κι εσεί την ίδια άποψη που λέει ο Άδωνη, ότι δεν είναι επαγγελματία πολιτικό και κατά τύχη μπήκε του πω, ο Καρατζαφέρη, αλλά στο λάο, εκπρόσωπο και από εκεί έγινε βουλευτή δεν ήθελε. Δεν το έχει σκεφτεί ποτέ και μετά μεταπίδησε λόγω μνημονίου. Είδατε το μνημόνιο, τι κακά μα έφερε το μνημόνιο. Αν επανόρθω, τι ζημιά έχει γίνει στον τόπο. Μεταπίδησε στη Νέα Δημοκρατία και εκεί ξανά γίνει υπουργό. Και εκεί ξανά και έγινε για πρώτη φορά αντιπρόεδρο του κόμματο. Δεν τα θέλω όλα αυτά και επειδή δεν είναι επαγγελματία πολιτικό. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά που βλέπουμε κάποιο στιγμή φαντάζομαι θα γίνει και επαγγελματία πολιτικό. Να τον απολαύσουμε και ω επαγγελματία. Όχι μόνο ω Όπω είναι τώρα ένας άλλος επαγγελματίας πολιτικός και αυτός δεν ήθελε αλλά για τις ανάγκες του τόπου όλοι είναι ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε χθε σε μια ημερίδα εκεί που έκανε το πρώτο θέμα για τα θέματα υγείας. Η υγεία είναι ότι πολιτιμότερο υπάρχει και υποτίθεται στις σύγχρονε κοινωνίες είναι το νούμερο ένα, η νούμερο ένα ανάγκη, επιλογή της πολιτείας, αφορά το σύνολο του πληθυσμού Πρέπει να εξυπηρετεί τον πληθυσμό, να μην έρθουν τα δύσκολα. Ξέρουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση τη υγεία σε αυτόν τον τόπο. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Κυριάκο Μητσοτάκη γι' αυτό. Θέλω να μου πείτε, από τι χίλιε τόσε μέρε που είστε στο Μέγαρο Μαξίμου, τι χίλιε σίγουρα τι περάσατε ασχολούμενο με τα θέματα υγεία. Κατά τη γνώμη σα, με αυτή τη συσσωρευμένη εμπειρία, πού πάσχει το σύστημα υγεία, πάσχει στην οργάνωση, πάσχει στο δυναμικό ή πάσχει χρηματοδότηση. Πάσχει σε όλα. Υπάσχει στο δυναμικό ή πας στη χρηματοδότηση. Υπάσχει όλα. Καταρχάς, ε, ε, είμαστε και σήμερα ακόμα ένα σύστημα υγείας το οποίο είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόρο ε, ως προς τη χρηματοδότηση. Ε, όταν γίνει πρωθυπουργός, αξιωθεί και ο ελληνικός λαός του δώσει Την εντολή να κυβερνήσει, θα τα αλλάξει όλα αυτά. Είμαι σίγουρο. Διότι όταν διαπιστώνεις ότι για το κορυφαίο θέμα, όπω είναι η υγεία, ότι πάσχει όλα η υγεία και ότι η χρηματοδότηση υπολείπεται του κανονικού, ώστε να υπάρχει αξιοπρεπή αντιμετώπιση των ασθενών και όσων χρειάζονται εν πάση περιπτώσει, νοσηλεία ή παροχή ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών και όλων των υπολείπων, όταν του δοθεί ευκαιρία, θα τα κάνει όλα αυτά κανονικά και όπω. Πρέπει γι' αυτό να το σκεφτούμε, αλλά όσο του δώσουμε την ευκαιρία, αφού τα έχει διαπιστώσει ε, τόσο καλά και ξέρει που πάσχει, σε όλα δηλαδή. Τόσε προσπάθειες, τόσε κυβερνήσει από το 1974 και μετά, και σε όλα τα διαφημιστικά του σποτ και σε όλε τι συνεντεύξει των Πρωθυπουργών και των υποψηφίων Πρωθυπουργών, αναφέρεται πάντα η υγεία ω πρώτη στο μέλημα τη κάθε κυβέρνηση. Η εθνική άμυνα και αμέσω μετά μπαίνει η υγεία. Και φτάσαμε στο 2022 να λέει ο τρέχον Πρωθυπουργό ότι πάσχει σε όλα. Η υγεία και ακόμη υπολείπεται τη χρηματοδότηση. Ποτέ δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθεί η δημόσια υγεία σε αυτόν τον τόπο, γιατί προέχει η ιδιωτική υγεία σε αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχει περίπτωση τα ιδιωτικά νοσοκομεία, συμφέροντα στον χώρο τη υγεία, ασφαλιστικέ εταιρείε να χάσουν μισό ευρώ για να χρηματοδοτηθεί η δημόσια υγεία. Πάντα θα υπολείπεται, πάντα θα πάσχει σε όλα, πάντα θα παλεύουν μόνο οι γιατροί και οι νοσηλευτέ. Ποτέ οι υπουργοί, ποτέ οι πρωθυπουργοί, πάντα θα κάνουν τέτοιε διαπιστώσει και πάντα θα υπόσχονται ότι θα κάνουν κάτι στο κομβικό αυτό θέμα και ποτέ δεν θα γίνεται τίποτα. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει και με τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Τα κάψιμα θα παραμείνουν εκεί που είναι και θα καλπάσουν και προ τα πάνω, μπορεί και στα 3 ευρώ. Σε κάποια νησιά το ψηλό αγγίζουν. Εδώ είμαστε στα 2,5 στην Νατική. Γιατί, γιατί γίνεται αυτό, Γιατί αν δεν γινόταν αυτό, μπορεί να μην είχαμε συντάξει. Μία κυβέρνηση για να πάει να αφαιρέσει το φόρο στα καύσιμα, θα πρέπει να πάρει μια απόφαση να αφαιρέσει ένα πολύ μεγάλο έσοδο από το κράτο. Να το πούμε λίγο πιο, πιο, πιο πρακτικά, γιατί με ρωτάτε συνέχεια. Άμα πούμε, θα αφαιρέσουμε το φόρο από τα καύσιμα, θα πληρώνουμε συντάξει. Σα αρέσει, Όχι βέβαια. Αν πρόκειται να επιλέξουμε, προφανώ είναι καλύτερα να έχουμε βενζίνη, να πάμε πέρα δόθε, μια βόλτα, ένα καφέ και ο συνταξιούχο σα πεθάνει. Γιατί είναι τώρα ο συνταξιούχο. Εμ δουλεύει, εμ θέλει να έχει συντάξει. Το είπε χθε βράδυ αυτό ως επιχείρημα. Είναι το ίδιο επιχείρημα που το είχε πει πέρυσι εν μέσω πανδημία. Αλλά αντί για καύσιμο, βάλετε λεωφορεία. Να πάρουμε πάτε χίλια λεωφορεία, κατάλαβα καλά. Ναι, ναι. Κάτσε άξιο να πάρει λεωφορεία. Αντί για ραφάλ, λένε πάρουμε. Αντί για να με τι έκτακτε διαδικασίε, μπορεί να πάρετε χίλια λεωφορεία. Καλά, ο κόσμο. Και τι τα κάνουμε μετά τα χίλια λεωφορεία, θα τα κάνουμε βόλτα στο συνδέγμα. Να πάτε και οδηγού. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια μέσα έχουμε μπει στι αστικέ τελευταία 30 χρόνια. Τι θέλετε να κόσμε την τάξη των ανθρώπων για πάμε λεωφορεία. Βαστάλα καπιτάν την και τάξη δεν να κάνουν μια αεροπορική εταιρεία να του δώσουμε με τη 120 εκατομμύρια επειδή κλονίστηκε κάπω και πέσαν λίγο τα έσοδα λόγω Να, οπότε θέλουν και όταν θέλουν να δίνουν, ό,τι θέλουν στην φορολογία του συνόλου, πήγαν και γίναν συνταξιούχοι. Επιλογέ είναι αυτά, πληρώνονται κάποια στιγμή. Κι είναι ο Άδωνη, έρχεται ο Άδωνη και βάζει πάντα το δίλημα σε σχέση με του συνταξιούχου. Δεν μπορεί να είναι η βενζίνη γιατί δεν θα έχουμε συντάξει, δεν μπορεί να πάρουμε άλλα λεωφορεία, δεν μπορούσαμε πέρσι γιατί δεν θα έχουμε συντάξει. Οτιδήποτε γίνεται, η συντάξη είναι το πρώτο που στο νου του έρχεται για να κοπεί. Όλα τα υπόλοιπα δεν περνάει πούμε, από το νου του: δεν θα δώσουμε 120 εκατομμύρια στην Αιτζία. Όχι, αυτό δεν περνάει από κανένα στο μυαλό. Ο συνταξιούχο, στο εύκολο θύμα που δούλευε και μια ζωή και έχει πληρώσει στα ταμεία μια ζωή, αμέσω πάει ω πρώτη επιλογή να κοπεί. Η σύνταξή του, η ζωή του, μπορεί και ο ίδιο κάποια στιγμή αν χρειαστεί. Πήγε ο Κυριάκο Μητσοτάκη, θα πάμε στα πιο αισιόδοξα. Πήγε στην, το Σαββατοκύριακο και ήταν στην ΚΟ και στην Ψέριμο, στην ΚΟ ανακοίνωσε ένα νοσοκόμ Στην ΚΟΠ ανακοίνωσα την κατασκευή ενό νέου νοσοκομείου. Ενώ στην Ακριτική Ψέριμο, όπου μετά από 25 χρόνια υπάρχει πλέον γιατρό και μάλιστα αθροτικό, μίλησα με την παρουσία μου και μόνο. Ενώ στην Ακριτική Ψέριμο, μίλησα με την παρουσία μου και μόνο. Ξεχωριστός, συναλπαστικός, ακαταμάχητος, με την παρουσία μου και μόνο. Για τον άντρα που δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ. Ντένιμ για τους παλιότερους, <laughs> αν το θυμόσαστε αυτό. Στην μου λοιπόν πήγε μόνο με την παρουσία του. Δεν χρειαζόταν ούτε να ανακοινώσει, ούτε να κάνει τίποτα απολύτως. Πήγε λέει «γεια εγώ είμαι, δείτε με, υπάρχω». Αγγίξτε με όλα τα υπόλοιπα βγάλανε κάτι σέλφις εκεί τα παιδιά Με την παρουσία του και μόνο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο Ανοίγει πόρτες, ε, ανοίγει θάλασσες, ανοίγει βούνα Πάει, λέει ήρθα, τον βλέπουν οι άλλοι, γυρίζει πίσω Έχει επιτελέσει το καθήκον του, αυτό ακριβώς Ο ότι κόμενο Θεέ μου, όπως είχε πει και άλλοι εδώ στην Κυψέλη ε, Αυτό έχει χαρακτή μέσα του και περνάει έτσι και κόλλησε η διαφήμιση του denim γιατί νομίζω οι λέξεις που περιγράφει, καταμάχητος, ένα άρωμα νομίζω ήταν το denim άρωμα δεν ήταν. ακαταμάχητος σίγουρος, ναι ναι για τον άντρα που δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ γραμμένο και ραμμένο στα μέτρα του ε, στο, μετά από την ψέρ μου που πήγε χωρίς να κάνει τίποτα, είχε και ένα συνέδριο εκεί η Ιονέδ και είπε τα δικά του, μίλησε και κάποια στιγμή εκεί που ήθελε να μας πει κάτι Κάτι μπερδεύτηκε το λογισμικό εσωτερικά στο Μητσοτάκι και αντί να πει τη λέξη που έπρεπε, διεκόπη στα μισά η λέξη, βγήκε να, ένα επιφώνημα. Πω ο Άδωνη έχει αυτό το περίφημο, και συνεχίστηκε μετά η λέξη. Α μην ξεχνάμε ότι πρωτίστω στου νέου απευθύνεται και η μεγάλη αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 50 ευρώ το μήνα που πληρώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη Μαου. Και το ίδιο. Και τόσο σημαντική ψηφιακή κάρτα εργασία που καταπολέμη την αδύλωτη εργασία. Που καταπολέμη. Dans la zone, Α! Et dans je <Σιναι> <Σιναι> α, α, α, α, <Σιναι> επειδή μελετάμε τα σαρδά που κάνουν πολιτική. Αυτό μοιάζει λίγο με συμμετοσαρδάμ. Ο σημείτη τι πάθαινε, κόμπλαρε στα μισά τη λέξη. Έλεγε τη λέξη, σταματούσε, παύση, κενό δηλαδή, και μετά συνέχιζε τη λέξη. Εδώ όμω ο Μητσοτάκη το πήγε παραπέρα γιατί σταματάει τη λέξη, βγάζει ένα. Κάτι ένιωσε ένα πόνο, δεν το πάτησε κάποιο, είδε κάποιον κάτω, δεν ξέρω, και συνέχισε μετά τη λέξη. Έχει πάει ένα βήμα περισσότερο. Γιατί το Γιώργο Παπαδρέου δεν λέμε, έπαιρνε την πρώτη-τελευταία συλλαβή της λέξης, την έβαζε πρώτη και την πρώτη την έβαζε τελευταία συλλαβή. Αναποδογύριζε τις συλλαβές μέσα στη φράση. Εδώ είχαμε αυτό το ά που πετάχθηκε και μας δημιούργησε ένα συνειρμό, δεν ξέρω πώς, Με βάλαμε και το χλυμίτες, πώς λέγεται αυτό, το γκάρισμα το γάρισμα το γκάρισμα, ναι, το γκάρισμα ενός γαϊδάρου, δεν ξέρω πώς μας ήρθε αυτό ο συνήρμος, ή μάλλον ξέρω Ξέρετε το ανέκδοτο του Χότζα ο, ο Χότζας κάποια στιγμή είχε ένα γάιδαρο Α. Το ξέρετε, και τον είχε, είχε το γάιδαρο και κάθε λίγο και λιγάκι του έδινε λιγότερο σανό Α. κάποια στιγμή υπερηφάνως πήγε στο καφενείο Και ανήγγειλε στου συνδέτημονε του ότι ο Κυριάκο θέμαθε Κυριά... να τρώει ελάχιστα. Θέμαθε oh. να τρώει λιγότερο σανό. Και την άλλη μέρα του πρωί ο, ο, Κυριά... ο Κυριάκο ψόφισε. Κυριάκο! <ΣΣ> Η αντιμετώπιση αυτή τη πολύ δύσκολη πυρκαγιά το Σαββατοκύριακο έδειξε ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Δεύτερο, τελευταίο ανασπασμό. Βγαίνει και ο οικονό μου μετά τα όσα έγιναν στη Βούλα, τέσσερα σπίτια καμένα, αυτοκίνητα και λέει ότι όλα αυτά που γίνανε μα δείχνουν το σωστό δρόμο για το υπόλοιπο καλοκαίρι. Γι' αυτό λοιπόν, δεύτερο, τελευταίο ανασπασμό. Αφού αυτό το θεωρούν επιτυχημένο που έγινε εκεί πάνω, με το πουλί και όλα τα υπόλοιπα, θα πάει πολύ καλά το καλοκαίρι. Φαίνεται, φαίνεται ότι θα έχουμε τέλεια φέτο. αποτελέσματα, συμπεράσματα και χάρτη τον τέλειο χάρτη που λέμε γιατί έχουν μείνει κάτι άκαυτα από εδώ και από εκεί έτσι λοιπόν να ακούσαμε τώρα Μπακογιάννη μια ιστορία για τον γάιδαρο του Χότζα ο Αλέξη Τσίπρας, να περάσουμε στο από εκεί στρατόπεδο, ο Αλέξης Τσίπρας μας είχε πει πριν λίγο καιρό σε μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν λίγο καιρό, πριν μια βδομάδα στην Όλγα Τρέμι ότι έχει αρχίσει από τώρα τις α� Έχει βάρος, νιώθει βάρος γιατί αναλαμβάνει σε λίγους μήνες την ηγεσία της χώρας και δεν κοιμάται τα βράδια αναλογιζόμενος τι θα αντιμετωπίσει. Δεν έχω καμία μα καμία αμφιβολία τεωσίδης να θα νικήσει. Mm -hmm. Αυτό που με απασχολεί, αυτό που με κάνει τα βράδια να μην κοιμάμαι είναι γι' αυτό που θα παραλάβουμε την επόμενη μέρα, κύριε Τρέμ. Θες κοιμήσου, τα κοκόρια. Εσ, αισθάνεται το βάρος της ηγεσίας σε μια πολύ δύσκολη στιγμή Τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά Στα χαρτιά βέβαια και στα κανάλια πάνε άριστα Αλλά στη ζωή έξω όλοι μουρμουράμε με τις αυξήσεις, ακρίβειες Με τα ελληνοτουρκικά, με τα κλιματικά Κανείς δεν ξέρει σε τρεις μήνες τι χώρα θα υπάρχει Πώς θα είναι ζωγραφισμένα τα βουνά Θα υπάρχουν βουνά, θα υπάρχουν λαγκάδια, θα υπάρχουν νησιά Αν θα υπάρχουν κάτοικοι, αν θα υπάρχει αυτοκίνητο για να σε πάει παραπέρα, αν θα υπάρχει νοσοκομείο, γιατί υπάρχει σε όλα υγεία, αν θα υπάρχει παιδεία και τι παιδεία από τον Σεπτέμβρη και μετά. Λογικέ απορίε, αγωνίε αυτού του τόπου. Ε, επί δέκατη έχει αυτέ τι αγωνίε ο υποψήφιο πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, γιατί επειδή θα κερδίσει σίγουρα, όπω λέει, αναλογίζεται και τον βαραίνει όλο αυτό το έργο που θα σηκώσει στου ώμου του. Και είπε ότι δεν κοιμάται. Παλιότερε δηλώσει. Και αυτού και του νη πρωθυπουργού μα λένε το ακριβώ αντίθετο. να σα εξομολογηθώ ότι νύχτα κοιμάμαι. Και κοιμάμαι γιατί έχω τη μου <ringgeila> Με ρωτούν συχνά αν τις νύχτες έχω ήσυχο ύπνο Απαντώ αβίαστα ναι Κάθε βράδυ νιώθω πως έχω προσπαθήσει πολύ σκληρά Έχω κάνει ό,τι περνά από το χέρι μου Για να πάμε ακόμα ένα μικρό βήμα μπροστά Να στην τα Τα χρυσά του Τα παρήγγυλα Ξέρετε κάτι εγώ τα βράδια κοιμάμαι ήσυχος Είναι μεγάλο προνόμιο για κάποιον που βρίσκεται Στη θέση που βρίσκομαι εγώ. Νάνι νάνι Κι όπου το πονί να Γιάνι <Κι> νάνι νάνι Νάνι νάνι, νάνι, νάνι Γενικά έχω καλό ύπνο και θεωρώ τον ύπνο απαραίτητο έστω και αυτόν τις λίγες ώρες που κοιμόμαστε Για να μπορούμε να είμαστε φρέσκοι την επόμενη μέρα oh, Λίγα πράγματα για να τον ύπνο παίρνεις, Έλα, Έχω Έχω ήσυχη τη συνείδησή μου και κοιμάμαι ήσυχα Μικρό μικρό σου το δώσα. Αρχονταφέ... Μπορώ να κοιμάμαι πολύ εύκολα. <σταλεί> τα έχω καλά με τον εαυτό <σταλεί> μου. Πιστεύω κάτω ότι είμαι ένας καλός ανθρώστης. Τα έχω καλά με τον εαυτό <σταλεί> μου. Κοιμάμαι άνετα, οπουδήποτε. <σταλεί> Βέβαια είμαι και τόσο κουρασμένος τελευταία που μπορώ να κοιμηθώ. και εδώ δηλαδή άμα με αφήσεις δύο που κλείσουν τα Δεν θα είχα μεγάλη δυσκολία. Και να σα εξομολογηθώ ότι τη νύχτα κοιμάμαι. Και κοιμάμαι γιατί έχω τη συνείδησή μου ισχύει. Εδώ λοιπόν ακούσαμε τους δύο ηγέτες, αυτόν που κυβέρνησε, αυτόν που κυβερνά, αυτόν που θέλει να ξανακυβερνήσει. Έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους, ο ένας, αυτόν δεν είπαν και οι δύο, ο άλλος λέει ότι είναι και καλός άνθρωπος. Οπότε δεν έχει κανένα απολύτως θέμα και γενικώ με όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, με όλα αυτά που συνέβαιναν, Σε αυτόν τον τόπο, τα χρόνια του. από το 15 και μετά από ο Νότσίπρα, τα τωρινά χρόνια, με όλα αυτά που αντιμετωπίζει ο λαό αυτού του τόπου, κοιμούνται ήσυχα και οι δύο. Τώρα τελευταία, λίγο ο Αλέξη Τσίπρα στην προοπτική του να αναλάβει την εξουσία, έχει χάσει λίγο τον ύπνο του, πάντα με δηλώσει, αλλά όταν ήταν πρωθυπουργό, κοιμόταν μια χαρά. Άρα έχει κάτι αϊπνίε τώρα, αλλά μόλι γίνει πρωθυπουργό, θα ξανακοιμάται πάλι με την ίδια ευκολία, γιατί τα έχουν καλά με τη συνείδησή του. Τα έχουν όλα πάρα πολύ καλά. Περνάει πολύ καλά ο λαό από κάτω, δεν έχει κανένα απολύτω θέμα, δεν είχε, δεν έχει και πάνε όλα ρο, ρόιδο και ρολόι και γι' αυτό κοιμούνται καλά. Τώρα εσεί μπορεί να μην κοιμόσαστε και τόσο καλά, γιατί μπορεί να μην έχετε δουλειά, μπορεί να μην σα φτάνουν τα χρήματα, το ενίκιο, η βενζίνη, η ΔΕΗ. Όταν πρόκειται να έρθει η ΔΕΗ, δημιουργεί μια υπνία στου Έλληνε πολίτε φορολογούμενου, αλλά το καλό είναι ότι κάνα δύο-τρία άτομα σε αυτό τον τόπο κοιμούνται κανονικά γιατί έχουν καλά με τη συνείδησή του. Ρώτησε ο κουβάρα χθε βράδυ τον Άδων αν έχει κάνει κάποιο λάθο στη ζωή του. Με το που την άκουσα την ερώτηση, λέω τώρα θα μιλάει καμιά ώρα. <συσίλισμα> Αλλά όχι, απάντησε σύντομα. Ε, λάθη στην πολιτική έχετε κάνει που τα έχετε μετανιώσει. Πεθαίνω τώρα, δεν έχω κάνει πολλά στην πολιτική. Ποιο είναι το μεγαλύτερο, α πούμε. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα λέγατε, Αυτό δεν έπρεπε να το έχω κάνει. 300.000 ευρώ αδιαφρίνω στα ποσά. Κάθε, ότι ο Και ο ο έχει Εδώ είναι Ο νόμο είναι μέσα στι δέκα που έχασε τι εκλογέ. Ο Τσίπρα Αλλά λέω, επειδή ψάχνουν κατά καιρού και λένε τι δεν πήγε καλά, ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν μία από τι δέκα αιτίε. Μπορεί να ήταν και στι πέντε πρώτες, αλλά ας βάλουμε δέκα για να είμαστε μέσα. Λίγο πριν ήταν ο Άδωνη, δεν είναι αυτό το λάθο του. Εμεί το κάναμε εδώ που είμαστε κακοί ω μοντάζ, γιατί είπε κάτι άλλο. Αναγνώρισε, παραδέχτηκε κάποιο άλλο λάθο του. Αλλά εμεί αυτό με την δική μα οπτική, βάλαμε ω λάθο του, που δεν είναι λάθο, όπω όλοι. Γνωρίζουμε. Σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σε ένα συμπόσιο εκεί μια ημερίδα για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και κάπως του ήρθε να μιλήσει για τη δίκαιη πολύ αστείο, κοινωνία και δίκαιη Ελλάδα. Τι σημαίνει πιο δίκαιη Ελλάδα? Σίγουρα είναι το αξιοπρεπές εισόδημα και η δυνατότητα παραγωγής ατομικού πλούτου. Τσιου, τσιου. Είναι όμω ταυτόχρονα η ποιότητα εργασίας øぁ, τ uh, <avais> η στέγαση, η δημόσια υγεία <defeating> η γνώση, οι δεξιότητες η ποιότητα του περιβάλλοντος <demons> cioè, αλλά και τα ατομικά δικαιώματα η ασφάλεια η ισορροπία ζωής εργασίας, η κοινωνική διασενδεσμό αχ αυτό είναι μαρτύλο πια η αξιοκρατία Ποιο θα το σβήσει το πουλίο Dans la sono pour le ça fait ça crie un Et dans je suis je suis terre ça la 3 un traceur charge le Tu tu dis que Dans le ça fait RF3, tak un coup, un tracer, charge le Τελείω τραγουδάκι. Έτσι λοιπόν, είχε ω αντικείμενο μεταξύ άλλων σήμερα το πρωί, εκεί που ήταν ο Πρωθυπουργό και απάντησε και μα έδωσε ένα πλαίσιο του τι ακριβώ και ποια είναι η δίκαιη Ελλάδα. Και είπε όλα αυτά: Έβαλε μέσα την υγεία, που πάσχει σε όλα, την παιδεία, τι δεξιότητε, τη γνώση, την αξιοκρατία και άλλα τέτοια. Ένα ανέκδοτο ήταν όλη αυτή η τοποθέτηση. Το ξέρει ο κάθε Έλληνα, ακόμη και τα νεογνά στα αμευτήρια. 2 11 10 80 80 τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά. Ο Δημήτρης Χίρικος ρυθμίζει τον ήχο. radio παπάκι παραπολιτικάgr το mail του Σταθμού. Αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμείς εδώ βλέπω ότι στέλνετε. Ελληνοφρένια.gr το επίσημο site του Ομίλου Ελληνοφρένια και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού. Κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις Έλα βρε μαλάκα Αποστόλης Ναι, ναι, καλά Τώρα δε φτάζει που μας τα σκάνει μουνί Μας βάζει και σε αναμονή Λίγη υπομονή Δεν θέλω να σε τρομάξω αλλά δε, τόσα χρόνια που σε ακούω, Το ίδιο έργο σε επανάληψη μου λες Να σου ζητήσω το Έθικα το βαρλή Το λούφα και παραλλαγή που έλεγε ο Θήμιος Το βασιλιά θα ρίξουμε Δεν με χιάζετε όλοι σας λέω εγώ <χει> Και γαμίζω εκεί με τον Σιριζέο και με τον Αλβανό. Η δασκαλίτσα σ' έχει χεσμένο. Και αν σ' είχα πηδήξει μικρό, θα λαμμέναγε στίο. Και προτού μάθω το ιεροποστολικό, είχα μάθει για θεμητό ή αθέμητο ανταγωνισμό. Άρα με λίγα λόγια πριν το ιεροποστολικό, έμαθε στο πισωκολυτό. Οκ, okay, δεκτό. Να κοίτα το πουλακί. Ασπίγνικο πουλακί. Πίνε φωτζέκ. Πίνε φωτζέκ. Πίνε φωτζέκ. Πίνε φωτζέκ. Έτσι, μια πορεία έχω. Μήπω αυτό το πουλί ήταν τουρκικό ντρόουν ή κάτι. Α, λε. Α, για να πάει το στο διάλογο να δει. Δάκτυλο, καλά στο διάλογο που να βάλει ό,τι μαλακίδε θε. Τι θα βγει, ένα άλλο θέμα. Εγώ αυτό πιστεύω ότι ήταν ασήμαρτη απειλή καινούριου τύπου. Για ρώτησε μέσα το Θήμιο, μήπω ξέρει κάτι. Ναι, ναι, θα δω, δεν ξέρω γιατί ο Θήμιο τα ξέρει τα τουρκικά ντρόουν, τα έχει χαρτογραφήσει όλα. Ναι, αλλά αυτό είναι καινούριο, ε. Ε, Ναι, ναι, το ξέρω, δεν λέω αγαπητέ, εννοείται. Ε, δεν το έχουμε ξαναδεί πουθενά αυτό. Σωστό. Μια ερώτηση. Δεν είμαστε πρωτοπόροι στη βιομηχανική επανάσταση. Είμαστε. Παλιό αυτό. Παλιό, ναι. Τώρα με το πουλί. Φάζεις <Τα ζήσω> το ελεύθερο πουλί. Έχει πορόιδο στο κλουβί Δεν να πρέπει να είχαμε ένα drone να περιπολεί Να περιπολεί, και... όχι να περιπολεί, να περιπολεί Ε, καλό! Να περιπολεί, να περιπολεί, τι όρθοζέμαι Να περιπολεί και να βρίσκει ας πούμε αλεπούδες φλεγόμενες ουρές και πουλιά και να τα πιάνει και να τα ρίγνει, να τα σβήνει Άκου λέει Και κάτι άλλο, τι παράγουμε Μαλάκες, ε, και έχουμε, έχουμε Όχι μόνο μαλάκες, παράγω και drones με δεξιές ιδέες. Ετοιμάζω καλή αφιέρωση για την παρασκευή, αλλά δεν έχω φτιάξει κομμάτια. Αυτό με το πουλί, δηλαδή αυτό δεν υπάρχει. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί. Τρέχει τρέχει, τρέχει το πουλί στα πλώνια. Τρέχει τρέχει τρέχει, τρέχει το πουλί. Τρέχει, τρέχει τρέχει, τρέχει το πουλί στα δέντρια. Καρδιά μου αφέντε. σήμερα για το το πουλί το το πουλί που έβαλε φωτιά. Ο o τι τι Πουλί. Άλογο μήπως. puli άλογο, άλογο, άλογο, άλογο. άλογο. algo άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, άλογο. άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, άλογο. Είμαι δεξιό πάρα πολύ να το ξέρεις Παραδεξιό που λέμε. Παραδέξιο. Αυτό που λέμε. Παραδέξιο γιο σκυλιά του κόμματο. Παραδέξιο γιο σκυλιά του κόμματο. Κιότι ανέχτηκα λίγο λίγο μέχανε. χιλιάδου το κόμματος είσαι στή. Άκου να δεις τώρα. Τόσα χρόνια σας είχαμε τη βενζίνη τζάμπα που στον καπιταλισμό και βγαίνετε τώρα και κλεινιάζετε που οι τιμέ ακόμα είναι χαμηλέ και θα κλείσει η βενζίνη σε φυσιολογικά επίπεδα για τον καπιταλισμό πάνω απ' τα 3 ευρώ. Γιατί φωνάζετε. Δεν εκτιμάμε δε. Είμαστε ζώα. ζώα. Αχάριστοι δεν είστε τόσα χρόνια. Τα χρόνια τζάμπα δεν σας τα είχαμε. Ισχύει. Ο Putin, έκανε την καλή δουλειά για να μπορούμε να τρώμε λίγο ψωμάκι εμείς. Και τι τώρα, τρώμε και τι τα φωνά, αρχίδια π. μας τώρα. Α το πια. Γιατί φωνάζετε τώρα μπορεί να μου πείτε. Γιατί είμαστε μίζερ Να είμαστε στην ίδια κοινωνική τάξη εγώ και εσύ. Γαμωτώ την κοινωνική μου τάξη. Εγώ είμαι πλούσιος δεξιό. Εσύ είσαι φτωχός κουμουνιστής. Τι δουλειά έχεις εσύ μαζί μου. Μπλέξαμε τώρα οι πελούσιες με φτωχάλε. φτ Συνακριτή ψέριμο, μίλησα με την παρουσία μου και μόνο. Ξεχωριστός. Με την παρουσία μου και μόνο. Συναρπαστικό. Και μόνο. Ακαταμάχητο. Και μόνο. Σίγουρο. Μίλησα με την παρουσία μου και μόνο. Τέννη για τον άντρα που δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ. Αυτέ οι λέξει που μπαίνουν σε τέτοιε διαφημίσει μπαίνανε τη δεκαετία του 70-80, από πού είναι αυτή η διαφήμιση στην Τένιμ. Βέβαια, είναι από δύο διαφημίσει τη Τένιμ, βρήκαμε. Ε, που λέγανε Ακαταμάχητο, Σίγουρο, Αρενοπό, που μιλούσαν έτσι για του άντρε. Υπήρχε και μια άλλη λέξη που δεν την πολύ βάζανε, σε κανένα δυο είχε παίξει, το Αβυσαλέο, που είναι ακόμη πιο ωραία λέξη. Δεν πολύ χρησιμοποιείται. Ταιριάζει εδώ, απόλυτα, με όλο αυτό που ακούσαμε, αφού πήγε μόνο του και μίλησε η παρουσία του και μόνο. Και είναι πολύ αυτή, ενδεικτική αυτή η δήλωση για την αυτοεκτίμηση που νιώθει ο Πρωθυπουργός μας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί πρέπει να νιώθει σίγουρος, πατάει στα πόδια του και να νιώθει την αυτοπεποίθηση που πρέπει. Έτσι λοιπόν τα φτιάξαμε όλα αυτά. Υπάρχει το κράνος που προστατεύει το κρανίο. Έτσι δεν το ξέρουμε όλοι. Μιλώντας σε κομματική εκδήλωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να μιλήσει για όσα γίνονται στο «Απιθήτα» Και έμπλεξε λίγο το κράνος με το κρανίο. Οι φήμες και τα συνθήματα σκεπάζουν συχνά την αλήθεια. Και σε αυτό πρωταγωνιστεί η προπαγάνδα των λαϊκιστών. Το ζείτε. Και όσοι από εσάς σπουδάζετε. Πότε η κατασκευή μιας βιβλιοθήκης θεωρείται καταπάτηση του ασύλου. Πότε λίγοι κρανιοφόροι... <σχει> Πότε λίγοι κρανιοφόροι... Πολλοί εκ των οποίων δεν έχουν καμία σχέση με το Πανεπιστήμιο, βαφτίζονται χιλιάδες φοιτητές. Οπότε λίγοι κρανιοφόροι. Κρανιοφόροι είναι όλοι, γιατί φέρουν ένα κρανίο. Κρανοφόροι, θέλει να πει προφανώς, αυτοί που φοράνε το κράνο. Στη συνέχεια της πολύ σωστή εδώ τοποθέτησης και άρτιας, μίλησε για τους περίφημου επαγγελματίες τραυματίες, έτσι, Ε, χαρακτήρισε τους φοιτητές που εδώ και χρόνια διαδηλώνουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη για καλύτερο πανεπιστήμιο, για πιο δίκαιη εκπαίδευση, πιο πλήρη εκπαίδευση, καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Όλους αυτούς λοιπόν τους έβαλε σαν ατσουβάλι και τους είπε επαγγελματίες τραυματίες. Και πότε οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων αποδεικνύονται επαγγελματίες τραυματίες. Κατά! Αποδεικνύονται επαγγελματίε τραυματίε. Έχουν εγκλωβίσει φοιτήτριε και φοιτητέ και του δέρνουν. Είστε με τα καλά σα! Γιατί τον έπιαζε γιατί, το... γιατί, το... <στονική> γιατί τον βέρνετε! <στονική> γιατί τον βέρνετε! Αποδεικνύονται επαγγελματίε τραυματίε. Έφαγα χημικά και φυσουγιά μπροστά στα μούτρα μου και όταν του σε κοντινή εμβέλεια και χτυπήθηκα από γκλόμπι στο μαχαιρόν. Αποδεικνύονται επαγγελματίε τραυματίε. αποδεικνιώτε επαγγελματίες τραυματίες βλέπε το κεφάλι τώρα αποδεικνιώτε επαγγελματίες τραυματίες κρότου λαμπς πετάχσανε μες το blogs κάσανε δύο μία σε κάθε ένα πόδι το παιδί έπεσε κάτω λιποθύμος έφαγε κλοτσιά στο κεφάλι λογικά στο πέσιμο κάπως τον κλοτσιά στα μούτρα αποδεικνιώτε επαγγελματίες τραυματίες Αποδεικνύονται επαγγελματίες, τραυματίες Δεν είμαστε κλιματίες, είμαστε φοιτητές Είμαστε φοιτητές Διεκδικούμε τα αυτονόητα Διεκδικούμε τα αυτονόητα Έτσι λοιπόν ο Πρωθυπουργός της χώρας Μίλησε για τους φοιτητές Αφήνοντας να εννοηθεί μάλλον λέγοντας το κάθαρα, Ότι κάποιοι φοιτητές Αρκετοί, εδώ κάποια με περιστατικά Πάνε εκεί για να φάνε ξύλο Να ματώσουν, να του χτυπήσουν τα μάτια το κεφάλι, να του σπάσουν το κεφάλι, να του ανοίξουν το κεφάλι, να φάνη από δύο μέτρα σε ευθεία βολή κρότου λάμψη, γιατί είναι το επάγγελμά του αυτό. Έτσι το βλέπει ο πρωθυπουργό τη χώρα, έτσι του χαρακτήρισε, χωρί να μιλήσει βεβαίω για του επαγγελματίες δολοφόνους που το κάνουν πολύ συστηματικά και κάνουν όλα αυτά που βλέπουμε, ευθεία βολή την κρότου λάμψη, ξαναλέω, χτυπήματα σε κεφάλια, σούρσιμο. στα μάρμαρα του Απιθήτα πριν ένα μήνα, σέρνανε ένα παλικάρι, το είχαμε τώρα μέσα εδώ, ακούσαμε το ηχητικό, και διάφορα άλλα τέτοια, πάρα πολύ ωραία που βλέπουμε τελεία σε αυτό, γιατί θα ακούσουμε τώρα μια πολύ θετική είδηση, είναι πρόβλεψη, είναι για το καλό όλων μας, μας γεμίζει χαρά και φως. Καταρχάς ευχόμαστε να μην έχουμε άλλη υγειονομική κρίση, τουλάχιστον, στην ένταση την οποία την είχαμε, αν και νομίζω ότι είναι χρέος της παγκόσμιας κοινότητας να προετοιμαστεί για την επόμενη πανδημία. Σκάσε, σκάσε, άρχισε πάλι τις γρουσουζιές σου. Μετά το COVID. Κάποια στιγμή θα προκύψει και αυτή. Παπα θέμα σε γρουσούζι, εσύ μου λείπες τώρα. Μια νέα πανδημία, λοιπόν, <σχελίδι> την είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την προανήγγυλε, δεν την είπε, την προανήγγυλε. Οπότε ε, Κάντε τα δέοντα, έχουμε την εμπειρία, το know-how, πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Εμείς την έχουμε ως πολίτες, οι κυβερνήσεις δεν βλέπουν να την πολυέχουν, δεν έχουν αποκτήσει κάποια ιδιαίτερη εμπειρία, γιατί ακόμη και μετά από δύο χρόνια πανδημίας τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά στον τομέα της υγείας, γιατί πάσχουν σε όλα, όπως μας είπε. Λάος τώρα, μέρο δεύτερον. Αποστελάκο, είναι δυνατόν εφηρήτα ήδη στον κόσμο μου φαίνεται εσύ φταίει για την κατάσταση νοημοσύνης των ατόμων. Είναι δυνατόν να σου λένε άρχονται τώρα να κάνουν τηλεφώνημα σε σένα τι είπε ο Πώ το Πρέκα. Σε λίγο θα πάμε να ανάψουμε κεριά στην Αγιά Σοφιά. Για τον άλλον που ζητάει να πούμε ήπει η... η γυναίκα μου η Δανέζα. Για τέτοιου μαλάκικε έχει που σε ένα έχω, δηλαδή. έχω, κάποιου μαλάκικε του έχω, δεν άποψε μετά. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι, ναι, εγώ με του μαλάκικε. Εγώ με του μαλάκικε μάλουσα. With my lucky days, my Ένα βγει τη φωνή κάποιο άλλαξε. Ναι, έχω καταπεί πολλού μαλάτε γι' αυτό και μπόκωσα μπόκομμα! Να σου πω κάτω από Πώ είναι δυνατόν να βρίσκονται κέντρα βιολογικού πολέμου στην Ουκρανία και κανένα δεν ξέρει τι γίνεται μέχρι και ο Ομπάμα είχε βάλει το χεράκι του και σήμερα σηκώθηκε όλου ο κόσμο να τα βάλουν με τη Ρωσία Τι και νομοσίδια για τα έχουν αυτά τα άτομα. Αυτό ο ήλιο που το παίζει πρόεδρο τη Ουκρανία ξεκίνησε με μηδέν φράκο στην Τζέπη και σήμερα έχει 60 εκατομμύρια στον ερχασμό του. Συμβαίνει φιλοράκου εδώ πέρα. Περίεργα πράγματα. Σκοπιμότητες αδερφέ. πολιτικέ σκοπιμότητες. Άστο. Σκοπιμότητες. πολιτικέ, Άλλα κουαλπα. Λοιπόν δεν είναι πολιτικές σκοπιμότητες. Άρα μας έχετε κάνει εσεί με τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις να είμαστε ηλίθιοι. Να μην μπορούμε να σκεφτούμε. Να βγαίνουμε να λέμε μου είπε η γυναίκα που είναι η, η Δανέζα. Κάνα τόσο μαλάκι σήμερα. Παραπολιτικά, εκεί ναι, ναι. συγχαρητήρια για το σταθμό σα. Ο σταθμό σα έχει γίνει και δικό μα, γιατί τον ακούμε και σα σας ευχαριστούμε πολύ που μα φωτίζετε και μα λέτε την αλήθεια. Κοίτα να δει. Και σε εσά, μπράβο και σε εμά που σα ακούμε. Ναι, καλησπέρα, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Για εσά, Μάνθο Χαλτεριμτζή λέγομαι. Τηλεφωνώ mm. από τη Διευθυντική Επιτροπή για την Υγιεινή Διαβίωση και την Κλιματική Αλλαγή. Γεια σου, Μάνθο. Μανθούλη μου, Μανθούλη μου. Τι ελαφιό να μου μοναδική μου αγάπη, πε μου μάθω. Είστε καλά, με μιλάω. Στέλιο Πριτσαπίδουλα. Μάλιστα, γεια σα κύριε Πριτσαπίδουλα. Τηλεφωνώ γιατί παίρνω όλου του σταθμού. Mm -hmm. Είμαι υπεύθυνο τύπου τη Επιτροπή. Είναι μια σύμπραξη του Υπουργείου Υγεία και του, του Υπουργείου Περιβάλλοντο. Το φαντάζομαι. Με, με τέτοιε συμπράξει προκύπτουν ωραία πράγματα. Ναι, εμεί για να καταλάβετε τώρα αυτά τα, τα οικονομικά μέτρα. Εμεί προωθούμε όπω καταλάβατε την υγιεινή διαβίωση για την αντίσταση στην κλιματική αλλαγή. Το, τα μέτρα κατάλαβα, το κα, κατάλαβα ότι είστε συμπρακτικό για αρχή. Ναι, μάλιστα.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 El Matías na cannen eh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 Λεότη και μας όρθιος. <Δυκλή> Αποστολά που ακούς. Έλα. Ελά. Δεν αντέχωρε με αυτού που ακούω εδώ πέρα που σε παίρνουν τηλέφωνο. Τρελαίνω με να πούμε. Πολύ με αγχώνει <στολίκια> αυτό, αυτό πολύ, πολύ με αστραχωρεί. θε να κάνω, παίζει. Άρχισε να πει αιωνία και λέει το χειμώνο να μου το πάρει η τράπεζα το σπίτι. Α μούρει τουρκή μέσα να πάρω τη δέντα. Πάσε μα αγάπη γλυκά να πει ο κόσμο ό,τι θέλει. Άισε κτήρα από δοχάμου όλη την ώρα. Σε βάλαμε τσιολιά στα αρχίδια μα. Θα μα κάνει έλεγχο. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε, άσε μα. Με τη μαλακή σόλι. Άισε Τώρα είδε ότι είναι μαλακια, δεν το Τώρα η άλλη, αυτόν τηλέφωνα! μαλάκα που μπλέξαμε. Ρε, τους Σαν να μου λες να σου κόψω! Οκ, okay, εσύ Δεν έχω αποφασίσει μέσα μου ότι θέλω να γίνω επαγγελματία πολιτικό. Δεν είμαι επαγγελματία πολιτικό. <σχελίου> Δεν είναι, φαίνεται και νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ε, υπάρχει η ελεύθερη αγορά, υπάρχει κοινωνία που ζούμε που μα τα παρέχει όλα. πλουσιοπάροχα, έχει κάτι μικρό αδυναμιούλε, αλλά τα ξεπερνάμε όλα αυτά και πρέπει να βγει τώρα ο Βορύδης να μιλήσει για όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτήν εδώ την κοινωνία και πρέπει να ετεροκαθοριστεί. Και λέει ο κ. Κοντρός να βγείτε να έλεγξετε την αγορά. Εντάξει, αλλά αυτό είναι ένα μέτρο στο οποίο ως ένα σημείο ελέγχης από ένα σημείο και πέρα ελπίζω να καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να ελεγχθούν τα πάντα. Και πρέπει να λειτουργούν οι μηχανισμοί τη αγορά. Ο έλεγχο έρχεται πικουρικά. Δεν είναι ελληνική οικονομία, δεν είναι σοβιετική οικονομία yeah, για να yeah, ελέγχουμε yeah, τα yeah, πάντα. Yeah, yeah. Αλλά προφανώ το βασική επιλογή είναι να λειτουργήσει ο μηχανισμό τη οικονομία. Πρώτα είναι αυτό. Βασική επιλογή είναι να λειτουργήσει ο μηχανισμό τη οικονομία. Δεν είναι Σοβιετική Ένωση εδώ που ελέγχανε εκεί και ήταν ανελεύθεροι. Και υπήρχε ένα έλεγχο και δεν υπήρχαν αυτά που υπάρχουν εδώ. Εκεί ήταν αλλιώ τα πράγματα. Αυτό ο Βορρήδη για τα καύσιμα και τα σημερινά. Πριν κανένα εξάμηνο, ο πλέβριο για την πανδημία. Ο κύριος Γρηγοριά ακούστε τι λέει τώρα και συνάντη για τον Ελλάδα. Λέει, τι έχετε επιτάξει ή τις πληρώνετε. Δεν έχουμε κομμουνισμό. Όταν επιτάσει κάτι το πληρώνεις. Μπράβο! Δεν έχουμε κουμονισμό. Κοίτο σωστό. Όλα, από τον πλέον δεν έχει κάνει τέτοια απέτηση α το πει και κουμουνισμό. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε κομμουνισμό, δεν έχουμε Σοβιετική Ένωση. Άρα δεν μπορεί να γίνουν έλεγχιστα καύσιμα, δεν μπορεί να γίνουν έλεγχη στην κερδοσκοπία. Στα τρόφιμα δεν μπορεί να γίνει επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Γι' αυτό πέθανε ο κόσμο, γι' αυτό δεν έχει να πάρει τα απαραίτητα. Γι' αυτό πληρώνει αυτού του λογαριασμού πληρώνει στη ΔΕΗ, γιατί είναι ο ανταγωνισμό των παρόχων. Ελεύθερη αγορά, ελευθερία, κίνηση κεφαλαίων και όλα τα υπόλοιπα επειδή δεν έχουμε κομμουνισμό και δεν έχουμε σοβιετική ή σταλληνική οικονομία, όπω λένε, τα δύο άξια, τέκνα, επαγγελματίε φαντάζουμε και αυτή πολιτική δεν θέλουν να γίνουν. όπως και ο Άδωνής Υπουργό Τουρισμού, το ξεχνάτε ίσως αλλά είναι ο Βασίλης Κικίλιας μετά την πολύ επιτυχημένη πορεία στον τομέα της υγείας στο πιο κρίσιμο χρονικό σημείο πάνω στην πανδημία τώρα είναι στον τουρισμό και ο άλλος Φέδων Γεωργίτσης καλωσορίζει του ξένους Είμαστε μια οργανωμένη πολιτεία και έχουμε ένα μοναδικό προϊόν τουριστικό. Έχουμε τη φιλοξενία. Και μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνε από ανέκαθεν υπήρξαν φιλόξενοι και φιλότιμοι. Δεν μεταφράζεται αυτή η λέξη σε άλλη γλώσσα. Είναι συμψυχή για την καρδιά του Έλληνα. Μόλι θα έρθει το κακή και θα αρχίσουν να κατεβαίνουν θα χειροκροτήσετε όλοι μαζί. Η αγάπη για τον ξένο, η αίσθηση ότι τον φέρνω στη χώρα μου. Και εμεί έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε ευγενικοί μαζί του. Γιατί θα έρθουν εδώ στο νησί μα αφήσουν τα ωραία του τα λεφτά. Τον φροντίζω, τον ταζω, τον παίρν κλέβουν τα φρούτα, μπαίνουν στα κοντέτσα κλέβουν τις κότε. Ποιο θα τα πληρώσει αυτά σε μένα κύριε Πέτρο τον ποτίζω, Τι... Πού πάνε αυτοί μάλλον για τους χεφτέδες. έχουν να φάνει μια εβδομάδα τον... τον κοιμίζω you are beautiful, I love you you are beautiful, I love you και γυνάει επίσης στη χώρα του γεμάτος αναμνήσεις και, και μιλάει μιλά για μας γεμάτος αναμνήσεις λέγει ο Παύλοπλος, μια χαρά mm. αυτά λοιπόν με την φιλοξενία και τον τουρισμό κάποιοι όμω φέτο. Δεν θα πάνε διακοπές. Δεν είναι τυχεροί όλοι σαν κάτι συνταξιούχους, σαν κάτι μισθοδοτούμενους, μισθοτούς, εργαζόμενους που θα πάνε όλοι διακοπές. Υπάρχουν κάποιοι από εμά ανάμεσά μας, δεν θα πάνε διακοπές. Ένας από αυτούς είναι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τίποτα δεν θα καταφέρουμε εάν δεν δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία μακριά από τα τηλεπαράθυρα και τα γραφεία. Αυτά βοηθούν την προσπάθεια. Δεν είναι όμω αυτή. η φύτρα της δημοκρατίας παράταξης η ιστορία μας είναι ιστορία λαϊκών αγώνων στη βάση της κοινωνίας γι' αυτό λοιπόν δεν θα κάνουμε διακοπές φέτος το καλοκαίρι έπεσε σαν στραπή όλη αυτή η εντολή που έδωσε και η οδηγία, η κατεύθυνση προς τα στελέχη Βεβαίω, άμα είσαι Πασόκ δεν χρειάζεται να πας διακοπές. Είσαι μέσα σου μες τη διακοπή. Πασόκ σημαίνει διακοπές. Τα βλέπεις όλα αλλιώς, έχεις μια άλλη αντίληψη για τα πράγματα, δεν αισθάνεσαι την ανάγκη να ξεφύγεις από αυτό ή είσαι Πασόκ. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Κάπω έτσι αισιόδοξα φτάνουμε στο τέλος. Τρίτο μέρο του λαού ξεκινάει τώρα, μα κολλάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια Να σου πω να κάνει μία. Μάλλον να κάνω μία καταγγελία. Τα χωριά τη Τρυπόλο μέχρι το Άστρο είναι κομμένο το ρεύμα από χτε στι 6 ώρα το απόγευμα. Δηλαδή κοντά 24 ώρο. Θεωρείτε δεν το πληρώσω το μαζί συντεταγμένα. <laughs> Έτσι, σωστό. <laughs> να το πούμε να τα ακούσει και κάποια πρόβατα εκεί που ακόμα πιστεύουν σε αυτού εδώ. Αν μπορεί και η ΔΕΗ εκεί, κοντά είναι η Μεγαλόπολη, να κάνει κάτι για του ανθρώπου. Γιατί η ΔΕΗ και για του ανθρώπου, όπω ξέρουμε. Ναι, και να προσέχουμε τα πουλιά. Γενικό Μην μείνει κανένα πάνω σε καμιά καρέκλα και μας βγει στον κόκλο Δεν μου λες εσύ ίσουν προχθές που εκεί στην βόρεια έντια Εναντίον του και μου και του μπαίνουν Ε όχι δεν είμαι τέτοιο. Εγώ λένε ότι ήσουν εκεί και εσύ τα δημιούργησε όλα Μα αν είναι δυνατόν Εγώ είμαι σεβαστικό παιδί Κοίταξε λέω σίγουρα αυτό έχει πάει εκεί για να κάνει επίδυση Του κυβερνώντε, γιατί φταίνει για άλλη μια φορά οι, αυτοί που έχουν καεί εκεί στη βόρεια ηλικία, η μελισσοπαραγωγή, Αυτή φταίνουν. Φταίνουν η κυβέρνηση που πήραν παχιά. Γιατί δεν έχουν ατομική ευθύνη όλοι αυτοί, Έχουνε. Ακριβώ. Έπρεπε να. Εσύ έπρεπε αυτό να κάνει, το, Να του πει ότι εσύ έχετε την ατομική ευθύνη. Δεν έχουν οι κυβερνώντε και του πιωχάρετε κοντά και δίκοπλου. Τροπή σα. Αυτό είναι ντροπή. Βέβαια και πάλι δεν ξέρει αν το κατάλαβε. Αν ήταν ζάντα, μπορεί να μην το πήρε χαμπάρι. Ο Δε τώρα. Ο νες τώρα <laughs> Ο άλλος ο Παλακρός Εκείνος ο υπουργός τι είναι, που ήταν στο ποτάμι Και τώρα έγινε νέα δημοκρατία με το ποδήλατο που τρέχει Ο Αμυράς ναι αυτός πολύ σοβαρός Αμυράς και αυτός Αλλά έλεγε Αλλά τον έλεγε ο δήμαρχος της ε... Βόρειας Σταναχωρήθηκα πάρα πολύ που δεν είσαι ήσασταν χθε στον αέρα. Εγώ σήμερα έχω γενέθλια, κλείνω τα 63. Χθε ήμουν στο νοσοκομείο, βγήκα το μεσημέρι και είχα σταναχωρηθεί πάρα πολύ που δεν είχα τελειώσει. Πρέπει για να με απαλύνσετε λίγο τον κόλμη. Θέλω να με πείτε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια μα πολλά. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Κι αύριο γιορτάζει η κόρη το κονούμα εδώ και πέρα. Τόσο απλό ήταν. Χρόνια πολλά και στην κόρη να, Καλημέρα σε όλου και χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Στα... Δεν μου λε, ρωτάνε εδώ οι φίλοι το ακ <ομίως> <ομίως> Ξέρω εγώ, ήρθα πέρσι. Ε, ναι, και οι περισσότεροι έρχονται όλοι. Ε, κάθε <ομίως> χρονιά καβάλα. Ε, δράμα. Ναι, φέτο θα ζήσουμε το δράμα. 23 του μηνό θα είστε Θεσσαλονίκοι. 23 Ιουνίου Θεσσαλονίκη, Στην πλάζα ρετσού. Κάτω στην πλάζα. Έχει στη θάλασσα. Αν δεν ξέρει, γι' αυτό και να ρωτήσω μπορεί να γίνει. Στην πλάζα ρετσού. Τι μα κάνει, τι μα κάνει. Μα γυρνά από εδώ και από εκεί, Καμότο. Έτσι, σα τρέχω, σα τρέχω. Πρωί σήμερα μου δίνει μια 20 ευρώ, εγώ πα, πα, το και ένα πουλί και το πήρε. Τι <ΣΤΟ> κάνει ρε σύ, από το. Αποτόλι. <ΣΤΟ> με την τσάντα μου σπάσει το κεφάλι. Γιατί δεν τα λε. Γιατί δεν τα λε. Τσαντιά. Έφαγε τσαντιά. Τσαντιέ. Τσαντιέ. Τσαντιέ. Είχε και ένα μεγάλο αγράφα μπροστά μου. Κανεί μου σπάσει το κεφάλι. Γιατί δεν τα λε. Να σου πω. Είδε τι έγινε με τον Τράγκια. Όλοι οι μεγαλοδημοσιογράφοι έχουν μαύρα λεφτά. Εγώ υπογράφω. Ξέρω έναν στην Εκάλια έχει 800 τραγωνικά σπίτι. Αυτό ήταν μήνυμα του Μητσοτάκη Μεγάλο του δημοσιογράφου, ότι όποιο δεν λέει καλά πράγματα για μένα, ντολμαδάκια, γιατί καλό και την κόμενο που είμαι, θα σας βγάλω στη σέντρα. Αυτά αγόρι μου είναι διδάγματα μεγάλα. Τα ρίπασε εδώ, γεια.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 Άνοιξαμε την αλυσίδα και γίνεσαι ένα από μα. Άνοιξαμε την αλυσίδα και γίνεσαι ένα από μα. Και όπω ευχόσουν θύμα-βήμα και όπω εικόνα με κι, κι εμεί του χρόνου έσπασε στο Misery and misery, who can be spared from this torment? The misery